Είναι σημαντικό, αγαπητοί, ότι τον Αναστάντα Χριστό τον είδαν πρώτα οι μυροφόρες. Οι Απόστολοι, φοβισμένοι από τα γεγονότα που προηγήθηκαν, κλείστηκαν στο υπερό, Ενώ οι γυναίκες με την αγάπη, με τη θέρμη και την Αντρία, πριν ακόμη ξημερώσει καλά, πήγαν στο μνημείο για να αλείψουν με αρώματα το σώμα του Χριστού δεν φοβήθηκαν ούτε το σκοτάδι, ούτε την ερημιά, ούτε τους στρατιώτες αυτό σημαίνει ότι για να αξιωθεί κανείς να δει τον αναστάτα Χριστό χρειάζεται να έχει αγάπη και ανδρία. έκαναν λοιπόν σήμερα οι μυροφόρες αγαπητοί μια ηρωική έξοδο πήραν τα αρώματα και ξεκίνησαν Έτρεχαν για να φτάσουν γρήγορα εκεί που λαχταρούσε η καρδιά τους. Ήθελαν να γονατίσουν μπροστά σε εκείνον που αγάπησε η ψυχή τους. Δεν είχαν συνειδητοποιήσει όμως ότι θα αναστενόταν ο Χριστός. Και έτσι ο πόνος τους εκεί ήταν βαθύς και απαρηγόρητο. Οι Ιησού ψιθύριζαν τα χείλη τους, καθώς βάδιζαν «Αγαπημένε μας οι Ιησού» και αν οι ιερείς και οι άρχοντες σε αποδοκίμασαν και σε απέριψαν εμείς σε αγαπάμε και έφτασαν, λοιπόν στον τάφο και εκεί απότομα φρέναραν τότε συνειδητοποίησαν τους κινδύνους και άρχισαν να σκέφτονται τις σ' μήν η μην των λίθων ποιος θα μας ανοίξει τον τάφο ποιος θα μετακινήσει το τεράστιο βράχο και αν μας δουν οι στρατιώτες θα μας κακοποιήσουν θα μας βάλουν φυλακή. Τι θα κάνουν τα παιδιά μας. Και όμως οι γυναίκες αυτές προχωρούσαν και έφτασαν τελικά στον Ιησού και ο Ιησούς τους χάρισε τη χαρά. Χαίρετε τους είπε. Και η χαρά του Ιησού πλημμύρισε την καρδιά τους. Οι φόβοι τους ξεχάστηκαν και έγιναν οι και ανήμπορε γυναίκες απόστολοι στους αποστόλου. Έγιναν απόστολοι στους αποστόλου. Και έτρεξαν με όλη τους τη δύναμη για να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο της χαρά στου Αποστόλους. «Μη φοβάστε» φωνάζουν. «Ο Χριστός Ανέστη». Τέλειωσαν όλα. Ξεφώνησαν με όλη τους τη δύναμη οι γυναίκες και οι άνδρες, οι Απόστολοι, ήσαν κλειδαπαρωμένοι, τρομαγμένοι. Και το ερώτημα της ημέρας, αγαπητοί, είναι «Γιατί οι μυροφόροι ήταν γυναίκες και όχι άνδρες» Γιατί οι άνδρες αγαπητοί Είναι σοβαροί άνθρωποι Δεν κάνουν απερισκεψίες Οι άνδρες μελετούν τα πράγματα Δεν κάνουν επιπολεότητες τη στιγμή, Δεν βλέπετε ακόμη και το ύφος των ανδρών Πόσο σοβαρότερο και επισημότερο είναι από αυτών των γυναικών Είναι λοιπόν σοβαροί οι άνδρες Ξέρετε όμως κάτι Οι μεγάλες αποφάσεις θέλουν μεγάλη καρδιά και όχι μεγάλο μυαλό. Γιατί? Γιατί το μεγάλο μυαλό, χωρίς τη μεγάλη καρδιά, οδηγεί την ανθρώπινη ζωή σε αδιέξοδο, αγαπητή. Γέμισε σήμερα ο κόσμος μας από σοφού και δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Η κοινωνία δίνει μεγάλη έμφαση στη λογική, στις γνώσεις, στα πτυχία και έτσι γεμίσαμε τα ψυχιατρία. Οι άνδρες έπαψαν να κλαίνε, και γέμισε η καρδιά τους έτσι από κατάθλιψη και απελπισία. Οι αυτοκτονίες και τα ναρκωτικά δείχνουν τις τραγικές συνέπειες μιας ζωής χωρίς καρδιά, δηλαδή χωρίς ηρωικές αποφάσεις. Μπορεί κάποιος να είναι αγαπητή κοινωνικά καταξιωμένος, να έχει μια καλή θέση, να έχει χαρίσματα, να έχει μόρφωση μεγάλη. Για μα όμως εκείνο που μετράει είναι αν αγαπάει το Χριστό ή όχι αν έχει καρδιά δηλαδή αυτός ο άνθρωπος ή αν είναι άδειος χωρίς καρδιά γιατί, γιατί η καρδιά είναι το κέντρο της, ανθρω... της, ενότητος, της ψυχοσωματικής ενότητας του ανθρώπου είναι το μέρος εκείνο όπου ο ανθρωπος η αν ειναι αδιος χωρις γνωρίζει γιατι το κεντρο της ψυχοσωματικης ενοτητος του ανθρωπου ειναι το μερος εκεινο οπου ο ανθρωπος γνωριζει το θεο και σχετίζεται με το Θεό για δύο κέντρα μίλησαν οι πατέρες γνώσεως το ένα η λογική που γνωρίζει τα του κόσμου και το άλλο το κέντρο το κυρίως κέντρο του ανθρώπου που βρίσκεται στην καρδιά και με το οποίο γνωρίζεται ο Θεός και έχει σχέση ο άνθρωπος με το Θεό κάποιος μοναχός αγαπητή γράφει ότι μια κίνηση της καρδιάς γεμάτη συμπόνια αναπληρώνει δεκάδες ακολουθίες και δεκάδες προσευχές ενώ το αντίθετο πανερώνει το πρόβλημα. Και ποια είναι η λύση σε αυτό το πρόβλημα αγαπητοί. Οι ηρωικέ αποφάσεις. Όπως είπα δοκιμάσαμε το μυαλό μας, τη λογική μας και φτάσαμε σε μια ανόητη ζωή. Σε μια ζωή χωρίς διέξοδο. και λοιπόν να δοκιμάσουμε την καρδιά μας για να δώσουμε τι νόημα σε αυτή την ίδια την ύπαρξή μας οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι η Ανδρία για την οποία μίλησα στην αρχή είναι μία από τις τέσσερες μεγαλύτερες αρετές φρόνηση, σοφροσύνη, δικαιοσύνη Ανδρία και χωρίς την Ανδρία δεν μπορούμε να πάμε στη συνάντηση με τον Αναστημένο Θεό και η Ανδρία η Ανδρία γεννάται από την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα στο έλεος του Θεού αυτός που τα διαθέτει, εκείνος που προχωρεί με την καρδιά και όχι με την ψυχρή λογική. Η λογική υπολογίζει και δειλιά, όπως έγινε με τους Αποστόλους. Η καρδιά αγαπά και προχωρεί, όπως έγινε με τις μυροφόρες. Μια καρδιά όμως αγαπητή που δεν μπορεί να αγαπήσει, κρύβει μέσα της μεγάλη δυστυχία. Δυστυχισμένος είναι ο άνθρωπος εκείνος που δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό, το διπλανό Του, κάποιον άλλον, εν πάση περιπτώσει, έξω από τον εαυτό Του. Γι' αυτό, όσο και να είμαστε απογοητευμένοι, όσο και αν έχουμε προδοθεί στη ζωή μας αγαπητοί, δεν πρέπει να κλεινόμαστε στον εαυτό μας. Κάθε κίνηση της καρδιά μα προς τα έξω είναι κίνηση ηρωική. Τι έκαναν σήμερα οι μυροφόρες. Πήραν μια ηρωική απόφαση. Όρμηξε η καρδιά τους μπροστά και αυτές έτρεχαν από πίσω. Και έτσι μόνο αγαπητοί λαμβάνονται οι μεγάλες αποφάσεις με πλούσια δηλαδή και μεγάλη καρδιά. Ο Θεός αγαπητοί έπλασε τους ανθρώπους για να κελαϊδούν σαν τα πουλιά χαρούμενα και φτυχισμένα. Όταν ο Θεός συναντάει μια ηρωική καρδιά, μια χαρούμενη καρδιά, τότε προσθέτει στη χαρά της και μεγαλώνει την ευτυχία της και χαίρεται και ο ίδιος ο Θεός. Ενώ αντίθετα, όταν ο άνθρωπος στρέφεται στον εαυτό του και καλλιεργεί τη δυστυχία του, ο Θεός δυσφορεί, στενοχωριέται και το Άγιο Πνεύμα απομακρύνεται. Και μη σασφανό, και φανεί αγαπητοί, σκληρό αυτό, η μίζερη και οι κακομύριδες είναι πλέον άξιοι της μοίρα τους. Γι' αυτό χρειάζεται να αντιδρούμε σε κάθε δυσάρεστο αίσθημα της καρδιάς μας. Την κατάθλιψη, την απογοήτευση, την απομόνωση της καρδιάς μας θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως πειρασμό του διαβόλου και να τον πολεμάμε. Αντίθετα δε, θα πρέπει να καλλιεργούμε ό,τι όμορφο, ό,τι ειρηνικό, ό,τι ευχάριστο, ό,τι μας οδηγεί στο τραγούδι και στη δοξολογία του Θεού. Αμήν.